Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 11 Ιανουαρίου 2010. Ιστονομά του Πατρός και του Ιεύκου του Λαγίου Πνεύματος. Βασιλεύει φουράνειει παράκλητος πνεύμα τη αληθία του Παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο και σώσουν αγαθέτες ψυχάσιμων. Καλή χρονιά ναι έχουμε. Σκεφτήκαμε σήμερα να μιλήσουμε λίγα πράγματα σχετικά με το πώ τοποθετείται ο άνθρωπος με τον εαυτό του στη σχέση του με τον Θεό πώς τοποθετείται εσωτερικά ο άνθρωπος, <coughs> πώς διαχειρίζεται την εσωτερική του πραγματικότητα, τι στάση εσωτερική έχει προκειμένου να προσεγγίσει το μυστήριο του Θεού. Και αυτό έχει δύο άξονες, η σχέση μας με τον Θεό και η σχέση μας με τον πλησίον, με τον άνθρωπο. Να δούμε δύο-τρία πραγματικά και μετά βλέπουμε. Να δούμε τον πρώτο άξονα. Πώς προσεγγίζουμε το μυστήριο του Θεού. Πώς πλησιάζουμε τον Θεό. Ποιος είναι ο τρόπος. Ποιο είναι το εφόδιό μας. Εμείς. Θεωρούμε πως ο Θεός είναι η αλήθεια και είναι βασικό ερώτημα ταυτισμένο με την ανθρώπινη φύση η αναζήτηση της αλήθειας. Και θεωρούμε ότι η αλήθεια είναι μία διαδικασία που μας λύνει την απορία. Μας λύνει τις απορίες και ικανοποιεί το λογισμό μας. Ικανοποιεί την απορία μας. Είναι κάτι σαν μια περιέργεια. Η γνώση όμως της αλήθειας στη σχέση μας με το Θεό είναι εντελώς αντίθετο από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης. Έχω ένα μαθηματικό πρόβλημα, έχω ένα ψυχολογικό πρόβλημα και βάσει της νοητικής μου λειτουργίας και της ευαισθησίας μου και της συναισθηματικής μου νοημοσύνης μπορώ να αναλύσω το πρόβλημα και να βγάλω ένα συμπέρασμα που μπορεί να ανταποκρίνεται το πρόβλημα και να είναι σωστό. αυτό θεωρούμε πως είναι, είναι, είναι το κριτήριο να βρούμε την αλήθεια αλλά αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την αναζήτηση του Θεού και την πνευματική γνώση η υπόθεση λοιπόν του Θεού αν επιτρέπεται αυτός ο όρος δεν είναι διάβασμα ούτε μελέτη, ούτε ερευνά. Η γνώση που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο δεν προσθέτει κάτι. Αντίθετα, καλλιεργεί την προσωπική αίσθηση, την αυτάρκεια και τη γνώμη. δημιουργεί την αίσθηση ότι εγώ ξέρω και με αυτήν τη βεβαιότητα τη αντίληψης ότι εγώ ξέρω γιατί διάβασα, θέλω να υποστηρίζω και να επιβάλλω στους άλλους όταν έχω γνώμη και θέλημα. Αυτό λοιπόν που γεννάτε μέσα από αυτήν μου την προσωπική αντίληψη σχηματίζεται μια βεβαιότητα γνώσης που θέλω να επιβάλλω και στους άλλους και να υποστηρίζω. Όταν όμως έχω γνώμη και θέλημα, αυτά πάνε μαζί, δεν μπορώ να σταθώ ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν είμαι κενός για να πληρωθώ από Αυτόν. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει στο μυαλό του έναν άλλον εραστή δεν μπορεί να δοθεί σε αυτό που είναι απέναντί του και μπορεί να είναι ο συντροφός του. Όταν δηλαδή η καρδιά μας είναι γεμάτη από τη δική μας γνώση που εμείς ονομάζουμε γνώση του Θεού και σχηματίζεται μια αντίληψη περί των πνευματικών βάσει τη δικής μας κρίσης και αντίληψη χωρίς να είναι καθαρή η καρδιά μας τότε δεν είμαστε άδειοι για να πληρωθούμε από το Θεό και έτσι όποιο κάνει στέκεται ως έξυπνος και σοφός και συνετός ενώπιον του Θεού γιατί διάβασε, διάβαση άκουσε και μελέτησε δεν μπορεί να πλησιάσει το μυστήριο του Θεού <χε> το ζήτημα Ποιο είναι, λοιπόν, είναι να στραφώ στην καρδιά μου και να δω τι, την αμαρτία μου. Όπως λέει ο Αββάς, ανώτερος από αυτόν που βλέπει αγγέλους, είναι αυτός που βλέπει την αμαρτία του. Άρα το βασικό είναι να στραφώ και να δω την αμαρτία μου να δω τον μολυσμό της καρδιάς μου και όχι με έπαρση είτε συνειδητοποιώ είτε όχι να αναλύω τα νοήματα έστω τα πνευματικά διαγείροντας το λογιστικόν και γνωσιολογικό μου επίπεδο χωρίς κανένα αποτέλεσμα άλλο λοιπόν να αναλύω τα πνευματικά, ικανοποιώντα το γνωσιολογικό μου πεδίο και άλλο να συντρίβομαι ζητώντας σχέση με τον Θεό. Οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε σχέση είναι ακόμα ανθρώπινη όταν συντρίβομαι μπροστά στον άλλο λέγοντάς του σε έχω ανάγκη αυτό γεννά την έννοια της προσωπικής σχέσης και καταξιώνει την έννοια του προσώπου. Όταν όμως μπορώ και ελέγχω τον άλλον και γνωρίζω τον άλλον και αναλύω τον άλλον για να μπορώ να το διαχειριστώ καταλήλως προκειμένου να πάθος ζημίαν και να πιο κερδισμένο στη σχέση τότε αντικειμενοποιώ το πρόσωπο καταργεί τη σχέση και δεν υπάρχει πρόσωπο. Έτσι λοιπόν η προσπάθειά μας να αναλύσουμε τον Θεό και να γνωρίσουμε την αλήθεια ως μια αντικειμενική γνώση και όχι ως μια προσωπική σχέση μαρτυρεί την αμφισβήτηση της αγάπης του Θεού και την έλλειψη εμπιστοσύνης Του αλλά δηλώνει ότι εμπιστευόμαστε μόνο τον εαυτό μας την δική μας δύναμη και τη δική μας αρετή. Ζητούμε, λοιπόν, έναν Θεό με αυτή την έννοια σαν συνέχεια, πρακτική, όταν κανείς πλησιάζει τον Θεό με αυτόν τον τρόπο που θέλουμε έναν Θεό να τον έχουμε του χεριού μας, να τον αναλύουμε, να νιώθουμε βεβαιότητα ότι θα εξασφαλιστούμε από Αυτόν και δεν κινδυνεύουμε αν αφαιθούμε στα χέρια Του, τότε Θέλουμε έναν Θεό και μία μυστηριακή ζωή που θα μας λύνει όλα τα προβλήματα. Ακούγαμε κάποτε, ακούγεται και τώρα, η Αγία Γραφή είναι το ιερότερο βιβλίο. Μέσα εκεί λύνει όλα τα προβλήματα λέει, τα κοινωνικά, τα πνευματικά, τα οικονομικά. Μα δεν θέλουμε το Θεό να μας λύσει τα προβλήματα. Εμείς θέλουμε τον Θεό. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, τι Θεό θέλουμε, να μας λύνει τα προβλήματα ή να γίνει ο εραστής μας, να γίνει ο πόθος μας, να γίνει ο αγαπημένος μας. Αυτό είναι συνέχεια και προέκταση του τρόπου που είπαμε στην αρχή που πλησιάζουμε τον Θεό. Γιατί μπορεί να μας λυθούν όλα τα προβλήματα και να χάσουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι μέσα στη μέρημνα. Η μέρημνα μας, οι απασχολήσεις μας δείχνουν πού έχει επενδύσει η καρδιά μας. Καλά θα πει κανείς δεν έχουμε μερίμνες ασφαλώς και έχουμε μέριμνες. Αλλά μέρημνα με την έννοια να κλέψει την καρδιά μου, να μου κλέψει όλη την ενέργεια, την εσωτερική, όλο μου το ενδιαφέρον. Αυτό είναι πτώση. Και ο Θεός δεν μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια ανθορυβόδιν, ταραχώδιν και φτωχήν καρδιά. Είναι φτώχεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί είναι φτώχεια. Εφόσον έχουμε φτιαχτεί για τα πολύ πολύ σημαντικά και εμείς παιδιαρίζουμε με τις μπίλες, με τους βόλους για να γεμίσει ο χρόνος μας, ο πνευματικός Αυτό δηλώνει την πτώση μας. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι μέσα σε αυτήν αλλά πού βρίσκεται μέσα στο σκύψιμό μας, μέσα στο σκύψιμο, μέσα στην καρδιά μας, όπου εκεί εκφράζουμε μία εσωτερική κραυγή. «Θεέ μου, ελέησέ με, πρόδωσα την αγάπη σου». Δηλαδή ο άνθρωπος συμμαζεύεται εσωτερικά ξεντύνεται, απογυμνώνεται από όλε τι και σκύβει μέσα στην καρδιά του και εκεί αναπτύσσει αυτόν τον λόγο, αυτήν την σχέση, αυτήν την αναφορά αυτών των διάλογων με τον Θεό. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Θεός. Για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, είπαμε και προηγουμένως, Πρέπει να είναι ελεύθερος. Ποιος είναι ελεύθερος? Αυτός που δεν κυριαρχείται υπό το εαυτού του, αλλά κυριαρχεί πάνω στον εαυτό του. <coughs> Η εποχή μας ορίζει σε ελευθερία να κάνω αυτό που θέλω. Δηλαδή είναι δούλος του εαυτού μου. Ενώ ελευθερή είναι να κυριαρχώ πάνω στον εαυτό μου. Πάνω στις επιθυμίες του εαυτού μου. Πάνω στα θελήματα του εαυτού μου. Και να κατευθύνω τον εαυτό μου εκεί που θέλω. Εκεί που θέλει η πραγματική μου ανάγκη. Αυτό που θέλει η καρδιά μου. Υπάρχει μια τάση. Και έτσι συνήθως πλησιάζει ο σημερινό άνθρωπος των Θεών <coughs> σαν κάτι μυστηριώδες <coughs> σαν κάτι το οποίο καλείται να ανακαλύψει για να θεωρηθεί σχηρός ο άνθρωπος πως ανακάλυψε τα μυστήρια της ζωής <coughs> <coughs> σήμερα έτσι προσεγγίστε ο Θεός όχι ως πρόσωπο με το οποίο θα αποκτήσουμε σχέση ζωής <coughs> Και θα είναι η χαρά μας, θα είναι ο έρωτά μας, θα είναι η αγάπη μας. Αλλά πλησιάζουμε το Θεό σαν κάτι μυστηριώδες, όπου θα μας βοηθήσει, είπαμε και πριν, να ικανοποιηθεί η περιέργεια του νου μας και θα μας λυθούν τα μυστήρια της ζωής. Αυτό δεν ψάχνει ο άνθρωπος, αν δείτε και εκπομπέ τέτοιου είδου ποιο είναι το μυστήριο της ζωής, να ανακαλύψει τα μυστήρια. Κατά ανάλογον τρόπον, και όλες οι φιλοσοφικές θεωρίες στηρίζονται σε αυτή την προοπτική πως θα κάνουν δυνατόν τον άνθρωπο να έχει χαρίσματα και εμπειρίες πως θα κάνουν τον άνθρωπο να του βρουν τις τεχνικές, τεχνη, τεχνικές για να εξελιχθεί να βελτιωθεί δηλαδή να αποκτήσει περισσότερες φυσικές και πνευματικές δυνατότητες δηλαδή να αυτοθεωθεί δηλαδή να λατρεύσει τον εαυτόν του και όχι να αγαπήσει τον Θεό που η σύντρι, σύντριβή και μετάνοια. Αυτό, αυτό το κουσούρι, αυτό το μικρόβιο μένει και στην πνευματική ζωή όταν θέλουμε από τον Θεό αρετές. Θέλουμε χαρίσματα. Θέλουμε θαυματουργίες. Θέλουμε πνευματικές αναβάσεις. Και τελικά... Δεν θέλουμε τον Θεό. Γιατί θέλουμε τον Θεό να μας κάνει πανίσχυρους ούτω ώστε να μην τον έχουμε ανάγκη. Να προβλέπουμε το μέλλον, να θεραπεύουμε ασθενείς, να ανακαλύπτουμε τα πάντα, για να μην δεν έχουμε ανάγκη τον Θεό στη ζωή μας Και να είμαστε εμεί μικροί Θεοί που θα ελέγχουμε του υπόλοιπου ανθρώπου. Θέλουμε εμεί να γίνουμε ενάρετοι, τόσο πολύ, που να θαυμάζουμε τον Θεό και να μην έχουμε ανάγκη την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει να αποκτήσει γνώση, εμπειρίες, είναι χμάλωτο του εαυτού του και δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό ούτε τον αδελφόν του. Γιατί αυτό το είδος, αυτό του είδους το χάρισμα μας απομακρύνει από τον αδελφό μας γιατί μας γίνει την αίσθηση της υπεροχής και δεν μας δίδει την επιοίκεια και την αποδοχή. Ο άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται πραγματικά να απελευθερωθεί από τον εαυτό του, μία έννοια έχει, μία μέρημνα προτιμά να ρίχνει τον εαυτόν του σαν σκουμπιδάκι ενώπιν του Θεού. Τίποτα δεν σκέφτεται. Για τίποτα δεν αγωνία. Τίποτα δεν ζητή από τον Θεόν. Μόνον ρήπτει τον εαυτό του ενώπιν του Θεού. Εξελεξάμι παραρριπτήσθε. Εν το οίκο Κυρίου. Προτίμησα να είμαι παραπεταμένος μπροστά στον Θεόν. Ενώπιν του Θεού. Δεν προτιμά να γνωρίζει να υποστηρίζει και να ενεργεί. Είδατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι πρώτοι άνθρωπος να γνωρίζει, να υποστηρίζει και να ενεργεί. Ζητή, να πίπτει ενώπιον του Θεού και να ζεί το του. Μου έκανε εντύπωση το καλοκαίρι θέλε ένα παλικάρι. Μου λέει δεν θέλω να έρθω να ξεμολογηθώ, όμως ήρθε για χάρη κάποιο φίλου μου που με έστειλε εσένα και μου έλεγε ότι λέω κακός ήρθες γιατί δεν ερχόμαστε κατά παραγγελία αλλά λοιπόν, σου το θέλουμε. Τέλος πάντων μου έλεγε ότι πήγε σε κάποιες ομάδες φιλοσοφικές, πνευματικές και έφτασα πάτερ μου σε σημείο που να μην έχω καθόλου σεξουαλική ανάγκη. Καθόλου, ενώ είχα σχέσεις από εδώ και από εκεί. Ε, αυτό δεν είναι τίποτα το λέω. Και τι έγινε, δηλαδή που δεν έχεις ταραχήν σωματική, τι έγινε, λύθηκε το πρόβλημα, μα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλεις τέτοιον Θεό που να σου λύνει τα προβλήματα, τον Θεό τον έχεις, τον αγαπάς ή με αυτόν τον τρόπο κανεις θεόν τον εαυτόν σου. Το σημαντικό είναι η συντριβή, είναι η ταπείνωση, είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και να καταλάβουμε ότι αυτόν έχουμε ανάγκη για να πληρωθούμε. Όχι την αρετή μας για να γεμίσουμε από αυτοδικαίωση και μια εσωτερική εφορία ότι είμαστε καλοί τώρα. Αυτό είναι φθορά, αυτό είναι θάνατος, αυτό δεν φέρνει τίποτα. Προτιμότερο να έχουμε πάθει, να είμαστε γεμάτοι από ακολασίες και να προτιμούμε τον Θεό και να λέμε τι κάναμε. Ότι χάλια από η ζωή μας παρανιώθουν μια Ευχαρίστηση. Ξεπεράσαμε τα πάθη μας. Δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό το πράγμα και τι έγινε. Κάτι τρέχει στα γεύτικα. Αυτή είναι η παγίδα του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται με αυτο τον τρόπο και φτάνει σε μια αρετή που τον απομακρύνει από τον Θεό. Ό,τι κάνουμε λοιπόν το κάνουμε για τον Θεό. Για να έχουμε σχέση μαζί Του, όχι για να μας δώσει γνώση, χαρίσματα και υψηλές θεωρίες, όλα αυτά τα χαρίσματα λέει ζητείτε υψηλά, ασφαλώς, αλλά η υπόθεση του Θεού, όχι δική μας. Το τι θα δώσει ο Θεός στη δουλειά δική Του, εμείς απλώς αφηνόμαστε στα χέρια Του με ταπείνωση. δεν ζητούμε τίποτα, δεν του υποδεικνύουμε τίποτα, δεν υπάρχουν χαρτώσεις να υποβάλουμε τήσεις τέτοιου Το έχουμε ανάγκη είναι να μάθουμε την ταπείνωση και να απομακρυνθούμε από την γνώση που λέει ο Απόστολος Παύλος «Φυσιοί» γεμίζει έπαρση τον άνθρωπο. Λέει ένας άνθρωπος που η καρδιά μου δεν μπορεί να θερμανθεί. Κάνω τόση προσπάθεια και προσευχή μου, δεν μου δίνει γλύκα. Γιατί γιατί λατρεύουμε τη γνώση μας, λατρεύουμε την προσπάθειά μας και δεν μάθαμε να αφήνουμε τα πάντα και τα μυαλά μας και τα αισθήματά μας στον Θεό και να ζητούμε τον Θεό. Και βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο που μπαμ και γίνεται έκρηξη στην καρδιά του και γίνεται χήμαρος η φλόγα και η αγάπη του Θεού. Γιατί κατάλαβε ότι δεν είναι τίποτα και αφήνει τα πάντα στον Θεό και γνωρίζει χωρίς τον Θεό που μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν λοιπόν η καρδιά μας έχει όλη την αίσθηση τη αμαρτία και δεν την προσβάλλουμε με τις απαιτήσει μας, με τις προσδοκίες μας, τότε ο Θεός θα μας τα δώσει όλα μόνος Του. Εμείς λοιπόν έχουμε μόνο αίσθηση της Δεν έχουμε καμιά προσδοκία, καμιά απέτηση και καμία παράκληση από τον Θεό. Μα τρομάζουμε, λέμε, μα δεν αξίζουμε τίποτα να μαζώσει, δώσει, Γι αυτό δεν απαιτούμε τίποτα. Και τότε μας τα δίνει όλα. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου τα δίνει όλα. Όταν ζητάς το ελάχιστο δεν σου δίνει τίποτα. Ας τον αφήσουμε λοιπόν αυτός να κανονίσει την πορεία μας. Εμείς του ζητούμε να μα δώσει μόνο μετάνοια. Να μας συγχωρήσει τις πτώσεις μας και όλα τα υπόλοιπα εκείνο ξέρει. Είναι μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη η αναπαύση αυτό το πράγμα. <coughs> Λέει ο άνθρωπος έχω άγχος. Ακόμη και στα πνευματικά έχω άγχος. Έχω άγχος σωτηρίας. Γιατί. Γιατί έχει καταργήσει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτό του. Και απλώς τον έχει τον έχει για να επιβιβαιώνει την, την, την αρετή του, τις κατακτήσεις του. Το τι μας δίνει ο Θεός είναι μυστήριο. Ζητάς υγεία και σου δίνει αρρώστια. Ζητάς αρρώστια και σου δίνει υγεία. Τα έχει μπερδέψει. Οπότε το τι μας δίνει ο Θεός είναι μυστήριο επαναλαμβάνουμε δεν είναι ευλογημένο το Θεού αυτός που του πάνε όλα καλά ούτε σκοπός είναι αυτός ο Θεός λοιπόν ξέρει τον τρόπο του να μας εισάγει στην βασιλεία του ενώ οι δικέ μας απαιτήσεις, οι δικές μας παρακλήσεις ως επιτοπλίστων είναι απομακρύνσεις από τον Θεό. Φαινομενικά συζητήσαμε κάτι καλό. Για παράδειγμα, έχω ένα πάθος. Θεέ μου πάρε μου το πάθος, πάρε μου το πάθος. Αυτό μπορεί να είναι από τον Θεό. Και το να πω Θεέ μου έχω τα χάλια μου, λέει εσένα να είναι το πλησίασμα του Θεού. Τα αιτήματα της καρδιάς μας που περιέχονται στην προσευχή είναι κατά κανόνα προβολή του εγώ μας. Γι' αυτό επιμένει η Εκκλησία η πιο ασφαλής προσευχή είναι το Κύριε σου Χριστέλα Ισών με. Ξέρει αυτός. Δεν του λέμε τίποτα, δεν του υποδεικνύμε τίποτα. Μόνο το έλεος του ζητούμε. Μα αυτόν τον τρόπον καθαρίζει η καρδιά μας. Γίνεται αγνή ψυχή μας και δεν ταράσεται και δεν μολύνεται από τους πόθους και τις επιθυμίες μας. Είμαστε γεμάτοι πόθους, επιθυμίες. Αυτό είναι μολυσμός της καρδιάς. Είναι απώλεια της παρθενίας της ψυχής μας. Οι απαιτήσει μας, οι εμονές μας, οι πόθεις μας, οι επιποθήσεις μας. Οι και αυτό ταράσει την καρδιά. Πότε ελευθέρονται οι καρδιά όταν είναι έξω από αυτά και στη μόνη των Θεών, το έλεος του Θεού. Ο Θεός γιατί σε άλλους δίνει και σε άλλους δεν δίνει. Ε, δίνει τα χαρίσματα κατά τον λογισμών του ανθρώπου, κατά την προαίρεση του ανθρώπου, κατά την προε... διάθεση του ανθρώπου, κατά την δύναμη του ανθρώπου. Όταν λοιπόν θέλουμε του ανθρώπου όλου, να του κάνουμε ίδιου. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναμη. Την ίδια δεκτικότητα. Σ' ένα σπίτι είσαι, δύο παιδιά έχει, τρία παιδιά έχει. Είναι λάθο να λες του όλου, σε όλα σου τα παιδιά το ίδιο. Άλλη δύναμη, άλλη δεκτικότητα έχει ο καθένα. Άλλη διάκριση απαιτεί. Άλλη ευαισθησία έχει ο ένα, άλλη είναι ο άλλο. Το ίδιο κάνει και ο Θεό. Κατά τη δύναμη εκάστου δίνει και τις ευλογίες Του. Δίνει και τα χαρίσματά Του. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν, το πώς στέκεται η καρδιά σωτερικά ενώπιν του Θεού είναι αυτή. Η δεύτερη στάση θα δούμε ενώπιν του πλησίων πώς πλησιάζουμε τον Θεό. <και> να συνεχίσουμε τότε σε σχέση με τον πλησίων. Κατά ανάλογον τρόπο, όποιος στηρίζεται στη γνώση του και ανατρέπει τη γνώμη του άλλου με επιπολαιότητα, όποιος είναι πρόθυμος να απαντήσει, να δικαιολογήσει και να δικαιολογηθεί ή να υποστηρίξει το θέλημά του, αυτός απολαμβάνει ως καρπό την έχθρα. Δεν μπορεί να συμφωνήσει με κανέναν. <coughs> λοιπόν, είναι συνήθεια της εποχής μας που κρύβει εδώ το πρόβλημα της καρδιά μας. Λείπει την ανισορροπία μας. Λείπει, ε, κρύβει, τη, κρύβει τη μειονεξία μας. Όταν λοιπόν, με βάση τη δική μας αντίληψη και γνώση και γνώμη, προσπαθούμε να αντιπαλεύσουμε τον άλλον, να δικαιολογήσουμε, να δικαιολογηθούμε... Να υποστηρίξουμε. Αυτό δεν συμβαίνει στις σχέσεις. Λέει κάποιος κάτι και αμέσως αντιδρούμε. Αμέσως επαναστατούμε. Και τι λέμε. Αχ πατέρε ρε εμένα μ αρέσει το δίκαιο. Δεν μπορώ την αδικία. Τι <laughs> μιγάλη βλακία αυτό το πράγμα. Και μας πιάνει να γινόμαστε όλοι σύμβουλοι του ηθικού νόμου και της δικαιοσύνης. Ενώ στην ουσία αυτό είναι το προκάλημα του εγωισμού μας. Η... Κρύβει τη μειονεξία μας. Κρύβει την αρρώστια της ψυχής μας που δεν θέλουμε να χάσουμε. Που δεν θέλουμε να δικηθούμε. Που δεν θέλουμε να αγαπήσουμε. Όταν θέλω να αγαπήσω, δεν με νοιάζει να δικαιολογήσω και να δικαιολογηθώ. Με νοιάζει να αναπαύσω. Λοιπόν, αυτό είναι απώλεια του Θεού. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να δικαιολογεί τον εαυτόν του, δεν τον απομακρύνει απλώς από τον συνάνθρωπών του αλλά χάνει τον Θεό είναι θανάσιμο αμάρτημα αυτό είναι αρρώστια της ψυχής ποιοι άνθρωποι είναι αγαπητοί όσοι διακονούν όσοι είναι ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου την επιθυμία του τη σκέψη του την ενέργειά του το αμάρτημά Του, την αγένεια Του, την ευγένειάν Του, όσοι έχουν στραμμένη την ευαισθησία τους και προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο μας. Όταν λες εσύ ευγενικοί άνθρωποι, πω πω πω τι συμπεριφορά για αυτό Τι αγενή είναι παιδί μου, αυτό είναι θάνατος της ψυχής. Όταν όμως δέχεσαι μια πλότητα ψυχής, χωρίς λογισμό, με ευχάριστη διάθεση τον κάθε ένα, τότε γίνεσαι αγαπητός. Όποιος αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους, τι σημαίνει αυτό, αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους από την παρουσία του. Όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο απλός, ο ανεπιτήδευτος, αυτός είναι πάντοτε ο αγαπημένος. Όσοι ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν, αυτούς από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Είναι αυτή η μιζέρια που βγάζει ο άνθρωπος. Όχι, λες, τι θα μου ζητήσει πάλι, τι θα κάνει και βλέπεις, σε βλέπεις ένα αντικείμενο, να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό φέρνει μια αίσθηση αποστροφής, απομάκρυνσης. Δεν το βλέπεις σε έναν άνθρωπο που έχει χαρά μέσα στο πρόσωπο του. Είναι χαρή, βγάζει μια ευχαρίστηση που θέλει να σου δώσει χαρά. Να μιλήσει για σένα, όχι να μιλήσει για τον εαυτό του. Να ασχοληθεί με σένα, όχι να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Να μην κρίνει τη στάση σου, αλλά να σου δώσει την χαρά της καρδιάς του. Με αυτόν τον άνθρωπο που να συνοηθείς, συμφωνήσει. να συμφωνήσεις αλλιώς υπάρχει μια διαρκής αντίδραση. Όποιος δεν προσέχει και προσέχει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα. Όταν προσπαθείς, λοιπόν, να υποστρίξεις τη γνώμη σου, θα κερδίζεις μόνον έχθρα. Όλοι όταν πλησιάζουν ένα τέτοιο άνθρωπο, σαν να δαιμονίζονται. Και του βγαίνει μια αντίδραση και, και χωρί λόγο θέλει να του πει όχι, ενώ πρέπει να του πει ναι. Σου βγαίνει μια αντίδραση. Δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο που διαρκώ είναι ένα αντιδραστικό στοιχείο, ένα μίζερο άνθρωπο που απαιτεί, που γκρινιάζει, που, που υπονομεύει, που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, που δεν βγάζει μια χαρά επιτέλου, μια θετικότητα, μια αισιοδοξία να σου δώσει κάτι. Αυτό με το έγινε μια σου πεις όχι. Ένω σε έναν καλοσυνάτον άνθρωπο, εσύ τρέχεις να το προσφέρεις. Αυτό είναι στάση εσωτερική. Είναι στάση οριμότητος. Πολλές συγκρούσεις γεννώνται από αυτό που εκπέμπουμε. Από μια δυσαρέστεια, από μια αρνητικότητα. Ένας άνθρωπος που έχει θετική διάθεση βγαίνει αυτό, φαίνεται. Και λέει ο άλλος, έρχεται να εξομίσω, μα δεν του έκανα τίποτα. Δεν του κάνει τίποτα. Αλλά τι είχε η καρδιά σου, μα δεν του το είπα. <χαχαχα> Νομίζεις. Όλη η ύπαρξη σου το μαρτυρούσε και το έλεγε. Εξωτερικά μου μπορεί να μην κάνεις τίποτα. Το βλέμμα σου τον έφαγε τον άλλον. Και αμέσως γεννάς εχθρότητα, γεννάς αποστροφή, γεννάς άρνηση. Αυτή λοιπόν η εσωτερική κατάσταση είναι αποτέλεσμα εσωτερικής απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο ελκύωμε την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού. Η μια λοιπόν πτυχή είναι αυτή, να λειτουργούμε θετικά με τους ανθρώπους. Η άλλη πτυχή είναι ποια. Το να έχουμε διάκριση. Το να μην θέλεις να γυμνώνει το λογισμό σου και να ξεσκεπάζεις τους λογισμούς σου και να τους λέεις στους άλλους. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοινότητα και τα λέμε. Κακό, κάκιστο. Δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας τους άλλους. Δεν λέμε τους λογισμούς μας τους, τους, τους, λογισμούς μας, τους άλλους. Δεν λέμε τα πάθη μας στους άλλους. Δεν λέμε τις αδυναμίες μας στους άλλους. Έχουμε τον Θεό και το πνευματικό μας. Για ποιον λόγο. Έχω κάτι που με βαραίνει, λέει και θέλω να το πω. Μόλις δω κάποιο θα του το πω. Αυτό κάποια μέρα θα έρθει εναντίον μου. Κάποια στιγμή αυτό θα με μικράνει πάρα πολύ. Γιατί όταν λέω τις αδενεύσμους μου στον άλλο χάνει το σεβασμό του εναντί μου. Δεν θα με σεβαστεί αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια θα το αποκαλύψει και στους άλλους. Και όταν πας να τους κάτι ή θα σε προσβάλλει Ήρθε σε αποκαλύψει ως άλλου. Δεν γυμνώνομαι τον εαυτό μας έναντι τον άλλον ανθρώπου. Αυτό είναι και αμαρτία και βλακία. <συσκλή> <συσκλή> βλακία είναι το να λες στον άλλο το τι μου συμβαίνει. <συσκλή> <συσκλή> Για τον το λόγο. Αν είναι καλό θα με ευθονήσει. Α, και... Θα με φθονίσει, θα απογοητευτεί ο ίδιος ίσως θα πέσει απόγνωση σαν αδύνατος άνθρωπος και θα γεννούθουν λογισμοί. Δηλαδή ας πω κάτι καλό που έχω, κοσμικό ή πνευματικό, θα λέει, αχ το είχα και εγώ. Και μετά λέει, α τόσο χαλό είμαι, αρχίζει απόγνωση μετά, θα μου κάνει κακό. Ε, αν είναι κάτι εφάνου θα πει, α αφού το κάνει και αυτός μπορώ να το κάνω κι εγώ χαμηλώνει το επίπεδο της πνευματικής αναφοράς. Λοιπόν, είναι βλακεία να λέω στον άλλο το τι μου συμβαίνει. Όταν λέμε κάτι, το χάνουμε. Είναι καλό να υπάρχει ισορροπία και οριμότητα. Να ζούμε τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας, σιωπηλά. Αυτή η διάχυση, να λέω τα πάντα στον άλλο, μου κάνει κακό και στην προσευχή έχω ανάγκη το πρόβλημά μου να το κρατήσω στην καρδιά μου και να το εμπιστευτώ στον Θεό να το ακουμπήσω στον Θεό επειδή δεν έχουμε τέτοιου είδου στάση δεν έχουμε προσευχή Σκάμε με αυτό που έχουμε και το βγάζουμε στον ένα και στον άλλο από εδώ και από εκεί και γίνεται διάσπαση η ζωή μας χήμα γίνεται ο άνθρωπος Και είναι αμαρτία και κατάκριση γιατί μέσα στο λογισμό μου σίγουρα θα περιέχονται και άλλοι άνθρωποι. Και θα κατηγορήσω και τρίτους λέγοντας κάτι σε έναν άλλον άνθρωπο. <κυρίζει> Όποιος λοιπόν ανοίγει την καρδιά του στους άλλους ανθρώπους είναι πάντα ταλέπορος. και δεν του δίνει κανείς στο τέλος σημασία τον περιφρονού μακάρι να υπήρχε η οριμότητα και η διάκριση υπήρχαν άνθρωποι που σέβονται την ψυχή μας σέβονται τον αγώνα μας σέβονται την καρδιά μας και με τις αμαρτίες της και τις πτώσεις της και μπορούν να δεχθούν τα πράγματα αλλά συνήθως πάνω στον άλλον βγάζουμε και τα δικά μας πάθη τις δικές μας αναπηρίες τις δικές μας μειονεξίε συγκρίνουμε ζηλεύουμε κατακρίνουμε και μπερδεύεται και η δική μας ψυχή δεν είπαμε πως αυτό είναι Άγιον και είναι το ζήτημα να μην μιλούμε και να μην κοινωνούμε ο ένας του άλλου αλλά είμαστε ανώριμοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται συντριβή και επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας και γνώση της χάριτος του Θεού για να πλησιάσουμε με διάκριση τέτοιες καταστάσεις. Στην, συνήθως εμείς μέσα στην εμπαθή μας διάθεση χρησιμοποιούμε τον άλλο για να πατήσουμε πάνω στον άλλο και να καλύψουμε τις δικές μας αδυναμίες και τα δικά μας πάθη. Θέλεις λοιπόν να μην είσαι δυστυχής, μάθε να ηρεμείς με την εναπόθεσή του εαυτού σου στον Θεόν σου και στον πνευματικό σου. Εδώ τι γίνεται εμείς σε μια κατάσταση Αφασίας, επιπολιότητος, αδιακρισίας. <συσίλισμα> λέμε στον φίλο μας, λέμε στην φίλη μας, σε 2 τρει ανθρώπους, σε άλλοι δέκα θα το έχουμε μάθει, θα το χειμάσει η μισή Θεσσαλονίκη μυστικά και το έχουμε μυστικό. <συσίλισμα> και μόνο ο μου δεν το ξέρει. θα λέμε τα μισά. <συσίλισμα> Γιατί νιώθουμε ότι θα ενοχληθεί, ότι θα μας κρίνει <συσίλισμα> και εμείς λέμε Εντάξει, πρέπει, παιδί μου, έχουμε και, τους, και οι αδελφοί μας, δεν είναι και αυτοί που μπορούν να μας ακούσουν. Και εκεί έρχεται η πλάνη και το ταγκαλάκι. Γιατί η πλάνη, γιατί, γιατί κρύβουμε από το πνευματικό μας, υπάρχει πονηριά. Και οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, άλλο πρόσωπο δείχνουν σε εξομολόγηση, άλλο τα βλέπουν το πνευματικό τους και άλλο πίσω από την πλάτη του πνευματικού τους. κι άλλο στον παράκι, και άλλο στη ταβέρνα, και άλλο στο σπίτι του και πάει γνωστά. Και τα γεγονότα έχουν πέντε εκδόσεις, Η μία που έμαθε η γυναίκα μου, η άλλη που έμαθε ο φίλο μου, η άλλη μάθει... Και στο τέλο αυτή που έμαθε ο πνευματικό, η οποία είναι πιο. Ζεριπημένη, ε? να μην προκαλέσει. Μα εκεί πρέπει να σύντριβείς. <laughs> τα υπόλοιπα λοιπόν είναι σαν να ξύνουμε συνεχώ την πληγή μα. Όταν το λες υποτίθεται για να ανακουφιστείς, στην ουσία προβληματίζει και τον άλλο, τα και τον άλλο. Να, λοιπόν, να μάθουμε λοιπόν να κλείνουμε το στόμα μας και να το ανοίγουμε εκεί που πρέπει. Είναι μεγάλη σοφία αυτό το πράγμα. Ε, Πάτερ, δεν έκανα συγγνώμη. Ναι, αυτό που έχει πει ο Απόσταλος εξοπρολογείς, τα αλλήλους. Τα παραμπτώματα, η Είπαμε, ευχή έργο θα ήταν αν υπήρχε αυτή η διάκριση. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη διάκριση. Επίση, από τη στιγμή που η σχέση υπεριέχει πάντοτε ρίσκο. Ε, ανοίγουμε στον άλλο αποδεχόμενο, αποδεχόμενος και το ρίσκο να με περιφρονήσει, να με ερωνευτεί, να με απορρίψει. Πώς προ Κοιτάξτε, ε, είναι πολύ χρήσιμο να ανοίγουμε στον άλλον και αυτήν μια πάλι μπορεί να με καλλιεργήσει. Έχει δύο πτυχές αυτό που είπατε. Το πρώτο, αν μιλούμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει μια πνευματική αναφορά σε ένα πνευματικό και δεν έχει σχέση ποιος ζωντανεί με τον Θεό, ίσως είναι το μόνο που του μένει να κάνει και είναι απαραίτητο να το κάνει. Αν όμω. Έχει την διαδυνατότητα πνευματικής αναφοράς και μπορεί να ανοίξει την καρδιά του εκεί, τότε δεν είναι απαραίτητο να το κάνει γιατί μπορεί να κινδυνεύσει. Το ρίσκο είναι απαραίτητο να γίνει, αλλά δεν είναι αναγκύο να γίνει μόνο εκθέτοντας ενδυναμίες μας. Ρίσκο και σχέση δεν είναι μόνο, λέω, τις αμαρτίες μου, είναι να σχετίζουμε τον άλλο σε μια καθημερινή προσπάθεια κοινού αγώνα. Καταλάβατε, για παρά πέστε ότι είστε παντρεμένοι, ελεύθεροι είστε στο, στο, στο σχολείο είστε καθηγήτρια, υποθέσουμε και σα είδε ένα συνάδελφο, σας είπε κάτι, σας κολάβησε η γυναίκη, ερωτεύει, αν της πεις καλά λόγια, είναι πάντα ερωτευμένη. Λοιπόν, αν της πεις καλά, της πει καλά λόγια, αρχίζει ο λογισμός να φτιάχνει διάφορα. Α, νιώθετε, ερωτεύτηκε, α, καρδιά χτυπάει, να το πω στον άντρα μου, α, καήκαμε. Δεν μπορείς να πει αυτό στον άντρα σου, ένας πυραστικός λογισμός, γιατί όλοι είχαν και έχουν. Άστο, θα φύγει ο λογισμός. Είναι ρίσκο αυτό, είναι βλακή αυτό. Όμως, το να είμαι με το καθημερινά παλεύω, σε μια προσπάθεια, καθημερινή. Ρισκάρω την καθημερινή τριβή που τα στελήματά μας, το να έρχεται σε σύγκρουση του ενό με του το άλλου σε επιθυμίες μας, στους πόθους μας, στους στόχους μας, στον καθημερινό μας αγώνα. Λοιπόν, σχέση δεν είναι μόνο μια διάκριτη έκθεση των προβλημάτων που μας βασανίζουν, αλλά σχέση είναι και ένα μοίρασμα ζωή. Επειδή δεν έχουμε, δεν έχουμε αισθανθεί τι σημαίνει ζωή μέσα μας, θέλουμε μόνο η φιλία να περιγράψει τι μου συνέβη. Ζωή είναι η εσωτερική μου κατάσταση και ποιότητα ο καθημερινός μου αγώνας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, κανείς μπορεί να μοιραστεί τη ζωή του, αλλά όχι απαραίτητα, με έναν αδιάκριτον τρόπο. Αλλά πάλι θα λέγαμε, και να το κάνει αυτό πολλές φορές είναι καλύτερο από το να είναι ένας εσωστρεφής άνθρωπος, ένας δυσκύλιος άνθρωπος, που μέσα στην αγωνία του να μην εκτεθεί δεν λέει τίποτα. Άλλο να μην γιατί έχεις επίγνωση. Και είσαι ένα ισορρομπημένος άνθρωπος και άλλο είσαι ένας άνθρωπο. άνθρωπος, εσωστρεφής, καταθλιπτικός και δεν λες γιατί φοβάσαι και είσαι καχύποπτος. Εκεί ίσω είναι αναγκαίο να πεις, να εκτεθείς, να συντριβεί, να ταπεινωθείς και ίσως κτιστεί κάτι μέσα σου. Εμείς λέμε όμως για μια υγιή περίπτωση των ανθρώπων που δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γι' αυτό όλα τα πράγματα έχουν και την, και την... άλλη του όψη. Πάλι ευθρός, και δεν. Γίνεται πάλι όταν το Τι να μάθει. Μια χαρά όταν και την ανακοινώσει. Χα... Η χαρά δεν ανακοινώνεται ποτέ. Είτε ζει, είτε δεν <coughs> Τι είναι, Έχω χαρά σήμερα. <coughs> Δελτίο ειδήσει. Επιτυχία. <coughs> επιτυχία, εντάξει. Την επιτυχία. <coughs> Κοιτάξτε την επιτυχία. <coughs> Ο Χριστιανό τη ζει και ω αποτυχία. <coughs> δηλαδή η, καθημερι, η σημερινή χαρά μπορεί να βρει η Άρα έχει μια χαρμολίπη που δεν συντρίβει τον άλλο, δίνει ελπίδα και στον άλλο. Ζούμε κοσμικά τη χαρά, για αυτό τα ταλαιπρούμε τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας. Όταν δεν ελέγχουμε τα λόγια μας και εκθέτουμε τη ζωή μας, πάβει να μας εμπιστεύεται ο άλλος, σου λέει όπως τα λέει τα δικά του, λέει και τα δικά μου και άστα να πάνε. Πώς να σε εμπιστευτεί, εάν σου πει του λογισμού του, θα τους πει στου άλλους Οπότε τι κάνει Σου κρύβεται Κάνει το φίλο σου Μαθαίνει τα μυστικά σου Και τα αποκαλύπτει ε, πόσες Το παίζει φίλο σου αλλους να μάθει τι γίνεται Αφού ξέρει πως είμαστε Για να τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του Να νιώθει καλά με τον εαυτό του Και να τα εκφέρει σε τρίτους Τι μας χρειάζεται λοιπόν Να τα αφήσουν όλα αυτά Και να τα κουμπίσουμε στον Θεόν δεν κάνει καλό να λέμε τις αμαρτήσεις μας στους άλλους. Δεν κάνει καλό να δημοσιοποιούμε τα αμαρτήματά μας. Όχι γιατί... Ναι. Ε, σε, ποιά, πρέ, όταν ο άλλος το κάνει σε εμάς, εμάς η στάση μας και έπρεπε να είναι με τη που θα δούμε την ενδιαίτηση του Είσαι Σε Όταν πράγματα, τι κάνει όταν... Ο άλλος οπλησί ο λέει Τα καλά δε κατά εκά Τα καλά δε τα Πρέπει να κάνουμε, καλά. Να σιωπούμε. Να σιωπούμε. Και να προσευχόμαστε. Ο Θεός να λύσει και αυτόν και εμάς. Τι σημαίνει. Πάτε να ρωτήσω κάτι. Σε μια σχέση στενή, είναι α πούμε τα η η μάλλον πιο πολύ. Και να μην το πει εσύ ο άλλο, μπορεί κάτι να εντυπωσιαστεί. Δηλαδή, είστε καθημένοι να καταλάβει ότι δεν είσαι καλά, θα νιώθει ότι κρύβει πράγματα. Άλλο στο ανδρόκεινο, δεν μιλούμε για το ανδρόκεινο. Στο ανδρόκεινο είναι μοίρασμα ζωή. Πρέπει να εκφράσει την καρδιά σου. Πρέπει να μιλήσει στον άλλο. Και εκεί χρειάζεται οριμότητα. Και ο τρόπο που μιλούμε και ο τρόπο που ακούμε. Η καλύτερα, η διάθεση που ομιλούμε και η διάθεση που ακούμε. Απλώς πρέπει και να είμαστε προσεκτικοί, να μην προσβάλλουμε τον άλλον. Πιστεύω ότι υπάρχει βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία. Δεν επικοινωνούμε τους λογισμούς μας, δεν μας, και δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. <laughs> κοιτάξτε πρέπει να εξετάσουμε τι εννοούμε ανάγκη επικοινωνίας και τι είναι επικοινωνία η ανάγκη για επικοινωνία όπως την εννοεί ο κόσμος είναι αποτέλεσμα του ότι δεν έχει κοινωνία με τον θεό άνθρωπος η απουσία λοιπόν προσευχής που είναι γέμισμα της ψυχής μας που είναι τόνωση της ψυχής μας, προσπαθούμε να το κάνουμε εκτόνωση με το να λέμε τα πάντα στους άλλους. Λοιπόν, η κοινωνία πρέπει να καταλάβουμε, δεν είναι εκτόνωση, είναι τόνωση. Και τόνωση της ψυχής στη σχέση με τον Θεό. Όσο ο είναι προσευχόμενος και γεμίζει την καρδιά του, έχει ελευθερία και γνωρίζει ότι η κοινωνία με τον άλλον είναι το να με τον άλλον να συμπάσχει ο άλλος στη ζωή μου να το κάνω μέτοχο της ζωής μου που δεν είναι απλώς περιγραφή επεισοδίων και γεγονότων ή αναφορά πτώσεων αλλά να μπει ο άλλος στη ζωή μου και εγώ στη ζωή του έτσι λοιπόν η, η, η γης επικοινωνία που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι ακτινοβολία προβολή αποτύπωμα Τη υγιού σχέση μα με τον Θεό. Ένα άνθρωπο λοιπόν μη προσευχόμενο δεν μπορεί να έχει υγιή πικινότητα. Θα ταλαιπωρεί, θα προσπαθεί από εδώ, θα προσπαθεί εκεί, θα κάτι με το ζώρι, θα φτιάχνει, μετά θα το χάνει. Δεν έχει μια σταθερότητα. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει δώσει το στίγμα του. Δεν είναι τακτοποιημένο μέσα του. Ο άνθρωπο ο προσεύχονο μπορεί να είναι ο μεγαλύτερο αμαρτωλό, αλλά έχει βγει μια τάξη μέσα του. Έχει μπει μια αναφορά. Αυτή τη στιγμή η δυσκολία στην επικοινωνία μα δεν είναι η αμαρτία μα, είναι το μπουρδούκλωμά μα. Ζούμε σχιζοφρενικά, σχιζοειδό, είμαστε 100 κομμάτια μέσα μα. Δεν είμαστε ξεκάθαροι. Και αυτό φαίνει η δυσκολία στην επικοινωνία, δεν τη φαίνει τόσο η αμαρτία. Όταν ο άνθρωπο μέσα του είναι ξεκάθαρο, παρότι αμαρτωλός, αλλά βρήκε το ένα που έχει ανάγκη, αυτό ξέρει μέσα του. Έχει τακτοποιήσει τι αξίε τη ζωή, έχει ε, τακτοποιήσει τι τάσει ζωή. Έχει βρει μια πορεία ζωή, και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε. Μπορεί να επικοινωνήσουμε. Είπατε σε κάποια από συνάντηση ότι το να λέμε 'Δόξα τω Θεό... δεν είναι μια κουβέντα, αλλά είναι ο άνθρωπο που οποίο έχει πάρει κάποια χάρη του να κατανοεί εκείνο που δεν έχει ακόμα αυτό το επίπεδο τη χάρη. Τώρα, α πούμε ότι πάλι είμαι εγώ που Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να επικοινωνήσει το βούδο και αυτό μπορώ να κάνω. Δηλαδή, θέλω να πω γιατί να το κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Δεν κατηγορούμε τίποτα. Προσέξτε να δείτε. Τι είναι με αυτό το πράγμα. Το πρωτοκλώμα δεν το κατηγορούμε. Αλλά από μόνο του θα φέρει μπουρτοκλώματα. Δεν το κατηγορούμε. Είναι αντικειμενικό γεγονό. Είπατε φάνηκε ότι είμαστε όλοι στην παλιά διαθήκη. Προσέξτε, προσέξτε. Θα φέρει πραγματικά αυτό. Θα φέρει προβλήματα. Τι λέμε τώρα. Όσο άνθρωπος μέσα του αναφέρεται προς εδώ που σημαίνει, τι σημαίνει, όσο σκουπίδι πέφτω στα πόδια του Θεού και βγάζω όλους τους λογισμούς μου, όλες μου τις επιθυμίες, όλες μου προσδοκίες και κενός, αναφέρομαι στο Θεό για να γεμίσω από τον Θεό. Αυτό όσο μπερδεμένος και αν είσαι, ξεμπερδεύεσαι. Είναι αυτό. Δύσκολο είναι να βάζω λογισμού εύκολο να βγάζω. Μα δεν σας είπε κανείς, σκεφτείτε. Μη σκεφτείτε, λέει. Δεν σα είπε να, μην, να κάνετε κόπο, να μην κάνετε κόπο. Εμεί, σαν μαζοχιστέ, θέλουμε να κάνουμε κόπο. Όχι, θέλω λογισμού, θέλω, θέλω να χρυπνίσω, θέλω να κοιμηθώ, θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου. Γιατί, γιατί μέσα από τον λογισμό προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μα. Ο, ο άνθρωπο δεν είναι, είναι χαζό. Δεν κάνει κάτι χωρί να προσδοκίσει κάτι. Τι προσδοκεί, στη δικαίωσή του. Εκείνη είναι η παγίδα μα. Και δεν προσδοκούμε στην χάρτη που μα δικαιώνει. Γι' αυτό γίνονται οι λογισμοί. Θέλουμε να στηριχτούμε κάπου. Να επιβιώσουμε τον εαυτό μα. Γι' αυτό λέει κάποιο. Δεν φταίω. Έτσι γεννήθηκα. Δεν γεννήθηκε έτσι. <laughs> Εντάξει, υπάρχει ο τρόπο που μεγάλωσε ο σύμφωνη, ο τρόπο που εξελίχθηκε το κοινωνικό του περιβάλλον, το οικογενειακό που επηρεάζει, σαφώ. Έχει πολλά προβλήματα η ψυχούλα του ανθρώπου. Αλλά <clears throat> έχει και έναν τρόπο να δεχτεί τα πράγματα ως προσωπικών του σταυρών. Και ο άλλο άνθρωπο είναι, όχι γιατί είναι ταπεινό, δεν δηλαδή, σκέφτηκε δηλαδή, ποτέ, είναι δηλαδή, τελείω αδιάφορο, άσχετο στη ζωή δηλαδή, του. Τελείω απροβλημάτω. είναι σε κατάσταση αφασίας. Ο κόσμο χάνει δίπλα και αυτοί θέλει να πάνε να φάνε. Δεν του νοιάζει τίποτα. Δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Και άλλο άνθρωπο είναι πιο ταλέπωρο, σκέφτεται τα πάντα, ναι. Τι λέει, Θέμε, λέει, Σέμε, αυτό είναι ο σταυρός μου. Και δεν κάθεται να τροφοδοτεί το σταυρό του με του για να βγάλει τη λύση μόνο του, αλλά δίνει τη λύση στον Θεό. Δίνει το πρόβλημα του, προ... του λογισμού, του τη καταθλίψεω, θα λέει προ τον Θεό. Δεν τον αναλαμβάνει μόνο του ο άνθρωπο. Στην ουσία τον μπουρδούκουλωμα βγαίνει από την ανάγκη μα εμεί να γίνουμε οι Θεοί. Εμεί να ελέγχουμε τα πράγματα. Θέλει ένα ζευγάρι, γιατί συγκρούνται οι άνθρωποι. Την κοινότητα θέλει ένα αδικείται από τον άλλο. Και θέλει να, να κυριαρχεί του άλλο γιατί υπάρχει ανταγωνισμό. Μπορεί εύκολα ένα συνδιατηρημένο άνθρωπο να ανταγωνίζετε. Ο συνδιατηρημένο στον άλλο. Δίδεται στον άλλο, Αναπαύει τον άλλο. Εμείς αν βρούμε θα τη συντριβή και προσπαθούμε να δικαιωθούμε, να ανταγωνιστούμε. Καταλάβατε, ένας μη συνδιατριμμένος άνθρωπος, ο οποίος θέλει να στριχτεί στη δύναμη του, αυτός ανταγωνίζεται. Σου λέγω τα κατάφερα εδώ, θα τα καταφέρω και εκεί είμαι παλικάρι. Την ίδια κόμμα, γι' αυτό πολλές φορές λέει να μελετούμε τη γραφή, μα και η ίδια η αγία γραφή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Με ποια έννοια, θα δείτε ο καθένας... Κατεβάζει την γραφή και του κανόνε όπω το βολεύει για να υποστηρίξει τη φιλοσοφική του άποψη. Λε τον άλλο, μην υστέψει γιατί έχει ζάχαρο, έχει καρδιά. Και να, να φά και να κινείσαι. Πώ θα το κάνει αυτό, τι λένε οι τι λένε οι Ο κύριο 40 μέρε. Βρέπει, παγαλικάρι μου, καλό. Η, Αγία γραφή, η Αγία γραφή ο στόχο είναι να μάθουμε την ταπείνωση. Όχι να τηρούμε κατά γράμμα κάτι. Καθένα αρχίζει και υποστηρίζει τις ιδέες του, κατεβάζουν του πατέρες και τους κανόνες σύμφωνα να, να, για να υποστηρίξει την ιδέα του, τη φιλοσοφική του άποψη και όχι να σταθεί στα χέρια του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό... Μπορώ να κάνω μια έννοια. Ε, πώς θα γίνει να ξεφύγουμε από αυτήν τη μέγελή τη της σύμφωνης ευκαιρίας που προβάλλεται και την τεχνολογία περισσότερο. Όπως είναι τα μέσα μαζί της ενημέρωσης και το αποσωπικά στιγμή του κινητό τηλέ μην λέτε γω αυτέω. η πρόκταση για διαφούντουν το κινητό μου μέσα το. Μεγάλο πάθος. Τι να σας πω για τα πάθη μου; Κοίταξε την ουσία. Πέρασε η ώρα και αυτά θέλουν πολλά λόγια. Όμως την ουσία. Το ερώτημα είναι πώς βγαίνει αυτή η ανάγκη για τα τεχνολογικά μέσα, κινητό, υπολογιστής και όλα αυτά. Ναι, αυτή το κενό της ψυχής μας, η μοναξιά της ψυχής μας, μας οδηγεί σε αυτή την λύση και γίνεται μετά εξάρτηση και γίνεται συνήθεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κουμπίσουμε την αμαρτία μας, την αδυναμία μας, την πτώση μας, την απιστία μας, τη βλασφημία μας, την ακολασία μας στα πάθη μας να τα ακουμπήσουμε στον Θεό ό,τι και να ακουμπίσουμε, αυτό θα το εξαλείψει ό,τι μας βασανίζει να το ακουμπήσουμε στον Θεό Αυτό θα το εξαλείψει είναι απλό ο δρόμος να κάνουμε μόνο λίγο υπομονή να αφήσουμε τον Θεό να επισκεφτεί την καρδιά μας όποτε θέλει Χρησιμοποιώντα ως διαμεσολαβή το πνευματικό μας απλά είναι τα πράγματα τα κουπούμε όλα στον Θεό, αναφέροντας το πνευματικό μας, καμνουμε υπομονή και αφήνουμε τον Θεό όπως θέλει να βρίσκεται την καρδιά μας. Αυτό είναι ελευθερία. ναι φάξουν κάποιοι άντρες ειδικοί μας οι οποίοι δεν τις θέλουν στην πνευματική απαντηρία. Στην δύναμη. ...πνευματική. Όπως πολύ σωστέφεται το μέρος σας, πολύ σημαντικό ρόλο θέσετε το πως λαμβάνει κανείς τα μηνύματα την οικογένεια και το οποίο Και είναι η ελπίδα που μπορεί να έχουμε στιγμή να όχι να κοντά μας αλλά να υπάρχει ο Θεού και να... Ναι, ό,τι ελπίδα έχουμε εμείς έχουν και αυτοί γιατί είναι παιδιά του Θεού και αυτοί όπω και εμεί. Ένα. Δεύτερο, όταν λέμε δύναμη του πνευματικού, σημαίνει δύναμη του μυστηρίου. Δύναμη τη μετανοίας, δύναμη τη εξομολογήσεως. Και ο Θεός οικονομεί για τον καθένα τον τρόπο. Και τίποτα δεν είναι σίγουρο και διασφαλισμένο. Εμεί που τώρα το αναγνωρίζουμε, αύριο το αρνούμεθα, και αυτός που σήμερα το αρνείται, αύριο το αποδέχεται. Χρειάζεται αυτού και αλλήλου να τα αφήσουμε στον Θεό. Να τα παραθέσουμε στον Θεό. Και ξέρει αυτό. Ξέρει του δρόμου και του τρόπου ο Θεό. Έτσι. Θα πούμε πρώτα Θεό την επόμενη Δευτέρα. Δι' ευχόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε